Κεφάλαιο Κα, σελίδα 340, στίχη 1 έως 4, το δίλεπτο τη χείρα. 1. Εσύκωσε δε τα μάτια του και είδε του πλουσίου που έριπταν τα δώρα του ει το θησαυροφυλάκιο του ναού. 2. Είδε δε και κάποια χείρα πτωχήν η οποία έριπτε εκεί δύο λεπτά. 3. Και είπε, Σα διαβεβαιώ ότι η πτωχή αυτή χείρα έριψε περισσότερα από όλου. 4 διότι όλοι αυτοί από εκείνο που τους επερίσευε έριψαν εις τα δώρα που προσφέρονται στον Θεόν, αυτοί όμως από την τελείαν πτωχίαν και στερησήν τη, κάθε τι που είχε προσυντήρησήν το έρυψεν ολόκληρον εις το κυβότιον της συνεισφοράς.